«Εεροφίλη» is a rather gruesome play of love and revenge written at the beginning of the 17th century. The following is an announcement in a Greek daily about the performances of the play in the summer months. Στη Θεσσαλονίκη θα βρει επιτέλους καταφύγιο η αεροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι μετά από πέντε περίπου χρόνια αναμονής στο ρεπερτόριο του κρατικού θεάτρου. Την ερχόμενη εβδομάδα και για πέντε βραδιές, από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου, η τραγωδία κάνει την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν αρκετές παραστάσεις σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, στις 12 και 14 Αυγούστου. Γραμμένη γύρω στα 1600, σε ένα λόγο ζωντανό, πλούσιο και μελωδικό, η εροφίλη έχει δύο μοτίβα, τον έρωτα και το θάνατο.